Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στους 101,5 Στο ράδιο Άρτα FM και Στέρεο Καλώς ήρθατε Στον τοίχο Γιάννης Λαζάρου εδώ 2681 4000 εσείς Για να ε, Απούμε καμιά ωρίτσα Περίπου Άι, βοηθήστε λίγο. Λοιπόν. Βοηθά τη Θκίμ και Ξεν να γίνω κι εγώ νύφη καημένη που μου λέει η φίλη μου η μια κροάτρια τρομοκράτησε. <laughs> λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, πάρα πολλές μέρες. <laughs> να, Θκίμ <laughs> και, <φκίμ> και Ξεν. <laughs> Ουρίστη. <laughs> <laughs> να είστε καλά. <laughs> καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ Άμα είναι μου λέει εδώ Μια κράτη να σε δούμε νύφη Να παίρνουμε χίλια τηλέφω Πάντε Γιατί ρε να πει με δε Δεν κατάλαβα Να βάλω κι εγώ λίγο ρουζ Ο Λάκης δηλαδή είναι πιο μάγκας από μένα. Αφόρεσε τα κραγιόνια Σου βάλω εγώ eyeliner Σου αφορέσω και το pretty bra μου Το άκαυστο Το καλτσόν Άσε το κρατάω για την επανάσταση αυτό Λοιπόν <σκοίλου> καλημέρα σε όλους τους φίλους Καλημέρα σε όλους τους φίλους Στην Κύπρο, στη Γκοζάνη στι... Στο Λιμαΐδα, στα Σέρβια Στην Εμέα Στην <σκοίλου> στυ... στι... Άουσα Γεια σου ρε Βασίλη Καλημέρα και στους φίλους σούλου που είναι συνδεδεμένοι μέσω Ιερού Ιντερνεδίου και όχι μόνο. Κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένα μου Ελληνογαρδουμπόπουλα Τι έγινε ρε παιδί μου Ωχ ρε παιδί μου Λοιπόν και πάνω εκεί που λες μεγάλε που ζούσες στην πλέρια ευτυχία γιατί ειδικά τις τελευταίες μέρες τους τελευταίους καιρούς μάλλον μέρες δεν έχει τίποτα άλλο από ευτυχία δεν σε δέρνει Ξαφνικά. Ήρθε ο άνθρωπος και σου χωσε κι άλλη ευτυχία Πως την αντέχεις τόση ευτυχία ρε μεγάλη Βγήκε ναι Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας Της Ελλάδας αρε Ελλάδα Ο ναι. κύριος Γιώργος Παπανδρέας Και μας είπε ότι αν δεν βγει πρόεδρος δημοκρατίας Θα κάνει κόμμα Για την τιμή, για την πατρίδα, για την αξιοκρατία Και άλλα τέτοια Εν για να μην πολύ με αυτά τα τα κοραδοπιάσματα να σας πω το εξής ο τύπος που του γράφει τα αυτά που του γράφει μάλλον θα πληρώνεται με τη σελίδα <Τι> το τι κατεβατό έγραψε ο άνθρωπος <Τι> αν, εντάξει θα είχε γνώση να πούμε ο τύπος <Τι> και του έγραψε ολόκληρο, ολόκληρο κατεβατό μιλάμε ολόκληρο κατεβατό ολόκληρο κατεβατό οπότε λοιπόν μεγάλε τώρα δεν ξέρω αν Υπάρχει και ε, Πώς το λένε ε, Φτυχία μέσα σου Ή αυτό που άκουσες Φτιάχτηκες Δικό σου το πρόβλημα Πάντως ε, Τι έγινε Είχαμε μια πτήση Για να ευθυμίσουμε λίγο Γιατί μόνο γι' αυτό Μια πτήση λοιπόν Αθήνα ε, Αθήνα όχι Μια πτήση προς Βρυξέλλες Τέλος πάντων και κατά τη διάρκεια της πτήση ήταν Ήτανε μέσα Αθήνα-Βρυξέλλες Και ήταν μέσα κριτική από την Κρήτη, όχι κριτική Τηλεοράσεως και θεάτρο Ήταν κριτικάτια μέσα Και αντιλήφθηκαν ότι μαζί τους Πετούσαν οι Τροικανοί και ο Ράιχεμπαχ Και ξαφνικά Άρχισαν να τραγουδάνε «Πότε θα κάνει εξαστεριά για να σκοτώσω γερμανούς και έλληνες προδότες» hey, la, la. Λοιπόν, 50 κριτικοί συνταξίδευαν λοιπόν, με μέλη του κλιμακίου της Τρόικας και άρχισαν να τραγουδούν «Πότε θα κάνει εξαστεριά και θα σκοτώσω προδότες και γερμανούς και έλληνες προδότες» Λοιπόν, και φυσικά κυρίας μου και κύριοι, σηκώθηκε ένας αγαναχτισμένος Έλλην και τους είπε ότι κάνετε καραγγιουζηλίκια Λυπάμαι που δεν τον εσαπίσανε στο ξύλο μέσα στο αεροπλάνο Αλλά θα επενέβαινε ο κυβερνήτη Και καταλαβαίνεις τα γινότανε το, το, το έλα να δεις ε, Πάντως οι ξένοι που πετούσαν μαζί με τους κριτικούς Τους χειροκρότησαν Ενώ οι τροικανή, Ενώ οι Μύρισε κάπως το αεροπλάνο εκείνη τη στιγμή Διότι κατάλαβαν τι συνέβη Και σου λέει λε, μπάσκε Διότι άλλα μας έχουν διαβεβαιώσει ότι αυτός ο λαός αποτελείται μόνο από χέστιδε. ρουφιάνους και προδότες λοιπόν και πάντως αυτόν που σηκώθηκε και τους είπε ότι κάνουν καραγκιζηλίκια, λογικά πρέπει να τον εφωνάξει ο Πρωθυπουργό. ξέρω εγώ το τον κάνουν υποψήφιο πρόεδρο κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο Μολυνόπουλο, ορίστε παρακαλώ Οι ξένοι, ναι αυτό, αυτό λέω, οι ξένοι όταν προσγειούχε το αεροπλάνο Οι ξένοι που κατάλαβαν τι έγινε χειροκροτούσαν τους Έλληνες που το έκαναν Αλλά ο, ο, ο άλλος ο Έλληνας τους είπε ότι κάνουν καραγκαζηλίκια <laughs> <laughs> Κοίταξε μεγάλε, αυτός ο Έλληνας είναι η πλειοψηφία <laughs> <laughs> τι, τι να κάνουμε τώρα μεγάλε <laughs> Βέβαια αυτό θα το συναντήσει στο facebook να σου λέει φατσαμπούκι πώ το λένε Να σου λέει μεγάλε ρίσεις ε, αρχαίων Ελλήνων ε, Τραβάτε με κι ασκλέο. Πότε ο Γιάννη δεν μπορεί, πότε ο κόλο του πονεί. Αρχαίε, μεγάλο, υπό Ο Ισίδωρος, ναι, ναι. Υπό Ισίδωρο και τι δεν. Και χαιρετήκαμε τώρα τι είπε Ισίδωρο. Λοιπόν, τέλο πάντων, αυτοί οι μαλάκε κυκλοφορούν ανάμεσά μα. Δυστυχώ είναι η πλειοψηφία μεγάλη. Πάντω, γεγονό είναι ένα μεγάλο. Χου από εδώ, μπου από εκεί. Δεν θα έχει λεφτά, δεν θα έχει ATM, δεν θα έχει τρόφιμα, δεν θα έχει. Ένα αγώνα γίνεται με στην ευτυχία να βγάλουν πρόεδρο. Χτες βαρέσαν και τα Καλάζνικοφ Μπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπου μπου μπου μπου μπου μπου, Την πρεσβεία του Ισραήλ Στο ψυχικό Ναι που λες μεγάλε Τι μέρες βγαίνουν και αυτοί και βαράνε ρε παιδί μου Κάτι παραμονές κάτι τέτοια Ναι Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Λοιπόν οι Έλληνες τρομοκράτε Τώρα πρόσεξε μεγάλε Έπιασαν στον ύπνο τη Μοσάντ. Ναι σου λέω Τζίμι Μπόντι, Batman! Αυτοί είναι τα αερομεταφερόμενα τάγματα που έλεγε ο Καλαγιαβρού. Πήγαν και βάρεσαν νύχτα, μέσα στι νύχτα στη Σιγκαλιά, ο Κελάιδα για το τριζώνι. Το τριζώνι Κελαϊδά ή όχι, τέλο πάντων, πουλάλαγε το τριζώνι, τρο, τρο, τρο. Ακούστηκαν να πούμε. Είναι τα καλάσνικο αυτά, γι' αυτό κάνουν Είναι καλάσνικο. Λοιπόν, αν ήταν αλλά α πούμε θα έκαναν μπουμ και κυρία μου και κυριέ μου να σας ενημερώσουμε έχουμε φοβερά θύματα από αυτά τους προβολισμούς έναν τοίχο, ένα σοβά χτυπήθηκαν από σφαίρες λοιπόν από κάποιους αυτοί οι τρομοκράτες επέβαιναν σε ένα άρμα σε ένα άρμα με ερπίστρια μια μοτοσικλέτα με ερπίστρια σας τα λέω έτσι όπως τα πήρα και εγώ σιγά να πούμε το ρεπορτάζ μια μια μοτοσυκλέτα με ερπίστρια Είχε και κανονάκι πάνω αλλά δεν το χρησιμοποίησαν Λοιπόν Και γεγονός πάντω είναι ότι εσείς Πρέπει να τρομοκρατηθείτε Διότι όπως διαπιστώσατε δι, οι, οι, Αυτοί οι αερομεταφερόμενοι όπως τους λένε Δεν έχουν μόνο αερομεταφερόμενα τάγματα Έχουν και επίγεια Με μοτοσικλέτες τάγκς Σωστά Μεγάλα αν πειροβόληση οδηγώντας Σε πάλι ο ξηρός Δεν θα κλείσω Ως τέλος Εγώ τι σου έλεγα Γεγονός πάντως είναι ένα Ότι σήμερα δεν ξέρω Με τον ένα με τον άλλο τρόπο Πρέπει να πιέσει τον βουλευτή σου να δώσει ψήφο για τον πρόεδρο Μη, Να, να μακροημερεύσει η κυβέρνηση <συσχε> Διότι αλλιώς δεν θα ευτυχήσεις <συσχε> Δεν θα ευτυχέσεις, δεν θα ευτυχήσεις, δεν ξέρω <συσχε> Πάντως, γεγονός είναι ότι έγινε Επίσης, Μεγάλη, με κα -κα -κα καλάζνητο <συσχε> Έλα <συσχε> Θα χάσουμε το, όπα Βρίστε Γεια σου, ρε φίλε, τι κάνει. Εσύ τρομοκρατήθηκες Ψάχνονται για βουλευτάδε. Να σε καλά, να σε καλά. καλη σα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπα, τρομοκρατή σου, ρε παιδί μου, τρομοκρατή σου. Θα χάσουμε το ευρώ. Θα χάσουμε το ευρώ αν βγει Όσοι βουλευτέ δεν ψηφίσουν για πρόεδρο δημοκρατίας, παραβιάζουν το σύνταγμα. Τσαβά, ο Σαββαρά τα λέει αυτά. Λοιπόν, θα χάσουμε το ευρώ αύριο ΣΥΡΙΖΑ. Και όσοι βουλευτέ δεν ψηφίσουν για πρόεδρο δημοκρατία παραβιάζουν το Σύνταγμα. Ο Σαμαρά, ο κύριο Σαμαροβενιζέλο, Κουρέλης κλπ. δεν το έχουν παραβιάσει ούτε μία φορά το Σύνταγμα. Δεν σου λέω, θα το παραβιάσει ο βουλευτή που δεν θα ψηφίσει τον εκλεκτό του Σαμαρά. Για να μακροημερεύσει ε, αυτό με το φεντικό του το Σόμπλε και τη Μέρκελ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή. Έναν εχθρό, λοιπόν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μα είπε στη σύγχρονη, τη σύγχρονη Δημοκρατική Ευρωπαϊκή και απαλλαγμένη από παλαιά αμαρτίες παλαιά Ελλάδα αυτό τον εχθρό έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλε με αυτά που κάνετε κουβαλάτε πραγματικά ε, σωρό ηλιθείων βολεμένων και υποταγμένων διότι πρόκειται για σωρό έτσι δεν πρόκειται για ούτε το μάζα πια έχει χάσει την ε, έννοιά του από, σωρό από πτώματα που βρωμάνε Κουβαλάτε χρόνια τα οποία δεν ερωδούν προ ουδεμίας ηθικής λοιπόν και ανθρώπινης υποστάσεως οπότε και εσείς ως πτώματα που βρωμάτε κουβαλώντας όλους αυτούς τους οπαδούς οι οποίοι είναι σε σύψη βαθιά και βαριά σύψη κάνετε και λέτε αυτά που κάνετε Γεγονός πάντως να παραδεχτούμε ένα ότι είσαστε η πλειοψηφία και δεν εμφορούμεθα από τις αρχές της δημοκρατίας για να ε, ε, σεβαστούμε την πλειοψηφία των ε, σαπισμένων Διότι σε σαπισμένους δεν υπάρχει δημοκρατία Έτσι λοιπόν, Απλά σαμαρά μου βρίσκεις και τα κάνεις και θα πω στο φίλο μου τον Αλέξη Ότι Αλέξη μου αν ήταν δηλαδή, αλλιώς η κατάσταση Καλό παιδί είσαι για καμιά κατάληψη και καμιά κιθάρα <Τι> θα είχε αλλάξει προπολού η κατάσταση αλλά δυστυχώς <Τι> με τόνους σάπιου κρέατος <Τι> το οποίο σαλτάρει από τη μία Δημοκρατία στο Πασόκ, από τους Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ <Τι> και με αρχηγούς αυτά τα σάπια τομάρια αυτά θα ακούμε και αυτά θα ε, υφιστάμεθα ε, καθημερινώς αλλά το δυστύχημα είναι ότι μας έρχονται και άλλα, κι άλλα τα οποία ο Σονούπο θα τα δούμε Έφτασε ο, ο κολιτός του Αλέξη Ο κολιτός του Αλέξη ο Γιούνκερ Μην παρεξηγείστε φίλοι μου Σιριζέοι Δεν νομίζω να άσκησε περισσότερο σαμαρά στα σόβρα κάτω Από τον Αλέξη για να γίνει πρόεδρος ο Γιούνκερ Και έρχεται λοιπόν με συνέντευξη που έδωσε σε αυστριακή τηλεόραση Και προειδοποίησε τους Έλληνες να μην εκλέξουν ακραίε δυνάμεις δηλαδή τώρα πρόσεξε ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τον έκανε πρόεδρο βοήθησε να γίνει και αφρός πρόεδρος ε, της Γουρούνο Ευρώπη. Ευρώπης, λοιπόν τώρα είναι ακραία δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ για το Γιούγκερ πιστεύω μας είπε ο Γιούγκερ, ο Μεθίστακας ότι οι Έλληνες οι οποίοι περνούν πολύ δύσκολες στιγμές σώπα, γνωρίζουν πολύ καλά τι θα σημάνει για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη ένα λανθασμένο εκλογικό αποτέλεσμα. Το σωστό εκλογικό αποτέλεσμα για τον ναζιστή Τζούνκερ αποδεδειγμένα να αναζητεί. Δεν τον λέμε ε, χάνειν λόγου. Το απέδειξε η, η Αγγλική εφημερίδα δεν θυμάμαι το όνομά τώρα. Λοιπόν, η οποία έκανε τεράστιο ρεπορτάζ για αυτό το άθυρμα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, ο, αυτός ο αναζήτας λοιπόν. Το αποτέλεσμα λοιπόν για τον ναζίστα Γιούνκερ θα είναι καλό μόνο εάν συνεχίσει ο υποτακτικός των Ευρωπαίων αυτής της κατάστασης που λέγεται Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη ο εκλεκτός Αμαροβενιζελοκουρέλης. Αυτή η κατάσταση δηλαδή, την διακυβέρνηση της, ε, ε, πώς να την πούμε τώρα, επαρχίας, ε, πώς κά, κάπως πρέπει να βρούμε ένα όνομα τώρα για την Ελλάδα. Παρακαλώ. Ε, ναι. ακριβώς, ακριβώς. <χει> Αυτή είναι η αντίληψή τους Γιατί ε, ε, Αγαπημένα μου φίλε Γιατί τους ονόμασα Σάπια κρέατα Είναι σάπια κρέατα Δεν δε λες ποτέ σε μια δημοκρατία Λανθασμένο εκλογικό αποτέλεσμα Εφόσον ο λαός ψηφίζει δημοκρατικά Το αποτέλεσμα είναι δημοκρατικό Αυτό θέλει ο λαός Άσχετα αν το λαό τον ποδιγετούν Λοιπόν Απευθύνεσαι ποτέ σε ένα λαό να το πεις Για λανθασμένο εκλογικό αποτέλεσμα Σε μια δημοκρατία Ποτέ Αλλά η άποψη του Γιούνκερ Και αυτόν που τον στηρίζουν Αυτή είναι για τη δημοκρατία Ο ναζισμός μέσα του Λοιπόν αυτό ο φασισμός Αυτοί καλά το έχουν ξεπεράσει αυτό το στάδιο Δεν μιλάμε για, για ναζίστα και φασίστα λοιπόν. ε, Αυτή είναι η, η αντίληψή τους για τη δημοκρατία Μάλιστα ο υπουργό εξωτερικών της, Γερμα ε, της Γερμανίας ε, έστειλε και γράμμα στο φίλο του, τον Βαγγέλη, τον Βενιζέλο και του γράφει επιλέξει: Αγαπητέ Ευάγγελε, στηρίζουμε την ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να συνεχίσουν οι δυνάμεις που εξασφάλισαν την πρόοδο στην Ελλάδα. Βεβαίω, βεβαίω. Τα ίδια είπε και ο Τσοβλάκοκλου στο Ηράκλειο. Σα είχαμε παρουσιάσει το, το λόγο του πριν ε, ένα-δύο χρόνια. Ο κατοχικό. Ε, ο κατοχικό πρωθυπουργό τη Ελλάδο. Έτσι λοιπόν ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαιγερ, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαιγερ, λοιπόν, του είπε, λοιπόν, αγαπητέ Ευάγγελε, το μεταξύ είναι και αυτό, έτσι, είναι φασιστογούρνο, έτσι, στο στυλ, στυλ Μπενιζέλ. Μπενιζέλλερ, Μπενιζέλλερ, λοιπόν. Ε, πρέπει λοιπόν να συνεχίσετε εσεί, η υποτακτική τη κατοχή, εκεί. Με τα λιμπάρια Δεν να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν πήρες μυρουδιά Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους Το νέο το έμαθες Το έμαθε το νέο ότι ε, Λέμε τώρα να πούμε Πρόσεξε Λοιπόν, αν θέλεις να πουλήσεις το σπίτι σου Το χωράφι σου Για τον ΑΒ. λόγο Πρόσεξε, πρόσεξε μεγάλο. Ή ένα περιουσιακό στοιχείο εάν το που, να, για σκοτώσει, γιατί θες να ζήσεις, γιατί θες να πληρώσεις φόρους, είσαι καλός, γιατί έχεις ανάγκη, γιατί αρρώστησε γιατί, γιατί, γιατί Δεν μπορείς, διότι όποιος πουλήσει μέσα σε τρία χρόνια τρία ακίνητα, τότε θα φορολογείται ως επιχειρηματίας με φόρο 26% Και 55% προκαταβολή φόρου για τον επόμενο χρόνο δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτε σπιτιών Αλλά και όσους είχαν αγροτεμάχια Που ξαφνικά μπορούν να μπουν στο σχέδιο πόλης Σε ρωτάω αυτά τα παίρνεις καμπάρι. Εκτός από αυτά που ε, Σου λένε ξέρω εγώ με τα Καλάσνικο, Που βαράνε Τους αμαροβενιζέλους που σκιάζουν τον κόσμο Αυτά τα παίρνεις καμπάρι. Δεν ξέρω στα λέει κανένα από το κόμμα εκεί πέρα Σε ενημερώνει κανένα. Δεν ξέρω Αναρωτιέμαι, δηλαδή μέσα σε όλα αυτά τα γελία που συμβαίνουν, άν και τους φόβους που τραβάς, παρακαλώ. ναι ναι ναι ναι ναι όχι. τι να τους ενδιαφέρει φίλε; προκαταβολή φόρου σε ένα πράγμα το οποίο δεν θα έχεις. θα έχεις όπως το λες. Συνεχίζουν και κάνουν αυτά που κάνουν. Γιατί τα κάνουν, Μα απλά αυτά είναι οι εντολέ του. Εν μεταξύ, κάνουν και περισσότερα για να δείξουν πόσο καλή υποτακτική είναι υποτακτική. Να κάνουν και περισσότερα. Τι να σου κάνω εγώ, Ρε μαγάλια. Τι να σου κάνω εγώ. Απ' την άλλη, όμω, οι φωστήρες τύπου Παπά είναι ο γραμματέα του πολιτικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Έδωσε συνέντευξη στη Λαστάμπα και είπε, Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μόλι βγει στην εξουσία. Πρόσεξε, είπε ο κύριο Παπά του κυρίου Τσίπρα. Δεν πρόκειται να λάβουμε μονομερεί αποφάσει στην Ευρώπη και θα διατηρήσουμε σε τάξη τη δημόσια οικονομία. Σου λέει τίποτε αυτό, Όχι. Πότε άκουσε τι λένε οι ηγέτε σου, ξέρω εγώ, οι εκπρόσω... Άκουσες ποτέ τι λένε, Ποτέ. Ποτέ το ποτώνε. Μπορεί να κάνει να ερμηνεύσει την δήλωση στη λαστάμπα του κυρίου Παπά. Φυσικά δεν θα την ερμηνεύσει. Ή θα την ερμηνεύσεις κατά το δοκούν Βέλα. Ανάλογα με το τι χρώμα γυαλιά έχεις Τι χρώμα ψυχή έχεις λα, λα, λα, λα, λα. Κυρία μου και κυρία μου Τι μας είπε υπάρχει βίτσας Έρε βίτσας ε. Έλα παρακαλώ το Μπράβο, ρε, ωραίος, μπράβο. Ρε. Ευχαριστώ, καλύτερα. Πονηρός τηλεαγροατής, μου λέει μπορεί να ακούω τις καινούργιες δηλώσεις, αλλά κρατάω τις παλιές, με συμφέρον. Κάτι συμβόλαια με το λαό και τέτοια. Λα, λα, λα, λα. Σιριζέος Βίτσας. Συ... Υπάρχει Σιριζέος που τον λένε Βίτσα. Παιδιά, με σχολίτε τώρα το κι εγώ. Τόλμησε και είπε ότι δεν θα τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα των δύο μηνών που συμφωνήθηκε με την Τρόικα όταν γίνουν εξουσία και ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του δηλαδή, του τράβηξε το αυτί και του έβαλε πιπέρι στη γλώσσα. Μη λες γιατί θα μας... Ρε παιδιά! Ρε! Ρε... Τόνι μας απ' το σαπισμένο κρέας! Τόνιβρό μας! Δω... Αυτό δεν είναι μόλις, θυμόσαστε κάποτε που βάζαν μέτρα... Δεν ξέρω τα έχουν ακόμα, μονά ζηγά, για τη μόλιση της... Μιλάμε πως να φύγει αυτή η μόλιση. Μιλάμε δηλαδή όπου πέσουνε δεν θα φυτρώσει χορτάρι για τα 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Ξεκίνησα από το κέντρο και είχα κάνει απεργία πείνας. Ο, ο Δήμας έχει κάνει και απεργία πείνας, παιδιά. Είχε ξεκινήσει την πορεία από το κέντρο. Τότε... <Τι Τι> Λοιπόν, ξεκίνησα, σα είχα παρουσίασει αυτό το βιογραφικό του Δήμα, αλλά τώρα να ασχολούμαστε με το Δήμα, okay. κρίμα δεν είναι δηλαδή. Να ασχοληθούμε όμω, κυρία μου και κυρία μου, με τη ρημάδα. Τα μικρά και μεγάλα κόμματα κρίνονται από τι αξίε και τι ιδέε που μεταφέρουν στην πολιτική. Ε, ε, ναι, σε αυτό συμφωνούμε. Το θέμα είναι ποιε αξίε και ποιε ιδέε μεταφέρουν και σε ποια πολιτική ρημάδ μου Πήρε το αυτί μου ότι ο κουρέλα μπορεί να είναι στο. Ε, πως το λένε στο επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ πήρε τα μου Λέωνα από ώρα που τόξινα ξέρεις με τον νύχι το μακρύ yeah. πήρε τα μου συμφωνούμε τα μικρά κόμματα κρίνονται και τα μεγάλα κόμματα όλοι κρίνονται από τις αξίες και τις ιδέες που μεταφέρουν όχι μόνο στην πολιτική στην καθημερινότητά του να συμπληρώσουμε εμείς μπορείς να μας δείξεις εσύ τι αξίες και τι ιδέες κουβάλησες στην ε, κοινωνία και στην πολιτική Ως κόμμα Αν Παρακαλώ Ναι ναι Ναι Προσορισμένος Μπρος Μπρος Απακόπη γιατί κόπηκε η γραμμή Επεμβάσεις κάτι συμβαίνει Λοιπόν ναι ναι μισό Ορίστε Ορίστε. Χωρίστη Χωρίστη Άμαν Έπεσαν οι δυνάμεις πιλιάστε, Κάτι έγινε παιδιά Κάτι έγινε με το τηλέφωνο Λοιπόν Ποιες είναι οι ιδέες σου λοιπόν Και οι αξίες Οι αξίες της ρεπούση Του ψαριανού Του αρχηγού σου Του κουρέλα Του κολοτούμπα Που υπέγραφε τα μνημόνια Με χέρια και με ποδάρια Ποιο, ποιε είναι οι αξίε σου, τι κουβάλισε στην πολιτική εσύ και στην κοινωνία. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχει και παδούς, έτσι. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Λοιπόν, πρώην αναπληρώτρια του Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δήλωσε το χρέο τη Ελλάδα έπρεπε να διαγραφεί το 2010. Τι νόημα έχει να εξοφλούνται οι μεγάλε τράπεζε και αντί αυτού να επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι. Ποιο είναι το νόημα, Απ' του φορολογούμενου. Το κράτο και οι τράπεζε, εφόσον υπήρχαν δουλειέ, τα κονόμαγαν περισσότερα. Είναι λογικό. Αλλά το σχέδιο. Νέκρωσε το τηλέφωνο εντελώ. Γιατί ρε μου το μα το κάνετε αυτό. Τι σα κάναμε Και μα κόψατε το τηλέφωνο. Α, πανίλθε. Για να δούμε, για ξαναπάρτε τηλέφωνο, να δούμε, θα βγει. Λοιπόν. Και... Λοιπόν. Γιατί. Γιατί έπρεπε, να... γιατί έπρεπε να δολοφονηθούν και να συνεχίζουν να δολοφονούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι ανάμεσα ο άλλο πάει να αυτοκτονήσει και φωνάζει ζύντα του πασό. Καλό. Ένα-δύο τεστ, τεστ. Ναι. Εντάξει, δούλευε ο τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να σε καλά, φίλε. Πήρε ένα φίλο τηλεακροατή ο τηλέφωνο δουλεύει. Λοιπόν, τι έγινε, μεγάλε. Χρωστάμε λέει, 76 δι στις αφορίες. Εμείς τα χρωστάμε Από πού να τα βρούμε να τα πληρώσουμε, ναι. Είναι, λέει, βασική αφιλή χωρίς τα πρόστιμα. Πρόσεξε και τις προσαυξήσεις. Βρε mm. βάλτε τα τα πρόστιμα, ξέρεις. Παρακαλώ. Λερά, my... Εσύ τον βούλωσες στο τηλέφωνο, ρε. <σταλή�> <σταλή> ναι. να σε καλα was ελα <laughs> Να yeah, yeah. σε φτιάξω, ρε. Σε θα κάνει κόμμα από παντρέω, δε σου είπα. <Και> λοιπόν, μεγάλε, χρωστάμε λέει 76 δι. Ελάτε να τα πάρετε. <Και> <Και> Τι να πάρετε, πάρτε τα ρε. Πάρτε τ'άρε να σα πάρει ο διάολο. Λοιπόν, πάρτε τα. <Και> Δεν λέει όλο αυτό το σαπισμένο κρέα, λοιπόν. Δεν λέει να. Τίποτα. Άιντε, oh, the... σηκώθηκαν οι εφημερίδε τη συμμάχου σου Γερμανίας Έτσι δεν είναι, δεν είναι σύμμαχό σου Γερμανία και φίλη σου. Δεν, είστε Ευρωπαϊ... δεν είσαι ευρωπαϊστή μαζί τη. Σηκώθηκαν τώρα όλες οι εφημερίδες Άιντε, oh, the... πάλι από την αρχή χρεοκοπούμε. Θα γυρίσουμε στη γραμμή. Στη γραμμή, ναι. Θα γυρίσουμε στη δραχμή Ωρε, πάλι τι δυστυχία μα περιμένει. Βγήκανε καλά, έχουν βγει ήδη τα. Αφά τα, τα, τα, τα, τα, ανθρω... τα κίτρινα κόκκινα ανθρωπάκια του, του συστήματος Λέγε με μπουμπούκο Ουρλιάζουν πάλι Βορύδιδες, πλεύριδες και θα, θα πεινάσετε Δεν δηλαδή, ξέρεις ποια είναι η πλάκα μεγάλη Ότι εσύ πεινάς Αυτοί καλοπερνάνε Και αυτός ψηφίζει. Α είναι Τους θέλεις ρε παιδί μου Μια χαρά τους θέλεις oh, Κυρία μου και κυρία μου Λοιπόν, ενώ εμεί περνάμε καλά, έχουμε κόμματα, θα ψηφίσουμε, θα κάνει και ο Γιουργάκη καινούριο κόμμα. Ένα μισή εκατομμύριο του δώσουμε το δαχτυλίδι πάλι. Λοιπόν, και είμαστε μέσα στην πλέρια ευτυχία και κοιμόμαστε. Η τύχη των καρχαριών, όχι των συμπαθών, των συμπαθέστα των πλασμάτων, αλλά αυτών που αποκαλούμε καρχαρίε, που σκοτώνουν κόσμο για να οικονομήσουν, λοιπόν, η τύχη του δουλεύει. Το πρώτο ντου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έγινε με την υποπόληση ΔΕΗ συμφωνία για επενδύσεις ιδιωτών αυτά σε νοιάζουν όχι έτσι δεν είναι όχι ρε παιδί μου το ATM σε νοιάζει yeah. σε κυκλάδες λοιπόν και δωδεκάμισα και δωδεκάνισα δωδεκάμισα θα μείνουν τα δωδεκάνισα σίγουρα yeah. επενδύσεις 2,2 yeah. για την παραγωγή ενέργειας yeah. πα πα παραγωγή ενέργειας yeah. yeah. και μέσα σε όλα αυτά μεγάλε Βγάλαμε και στη φόρα θα πάμε στο ειδικό δικαστήριο του Παπαγκοσταντίνου Ναι, <Τι> θα το έχουμε και στη γωνία αυτό Όταν δεν θα έχουμε καλά, Ζνικοφ, Ευτό, <Τι> ορίστε <Τι> Ορίστε <Τι> Καλημέρα σας <Τι>, Τι κάνετε κυρία μου, καλή σας μέρα <Τι> Να είστε καλά Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Αμπράβο, να κάνουν, κάνουν εκείνο το τέτσερ και βρήκε το καπάκι που λέω. Έτσι, έτσι, μα έτσι φαίνεται το πράγμα. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Η φίλη μου η κυρία που την παρεξήγησα χθε, λοιπόν, ε, μου λέει: Κοίταξε, από ό,τι βλέπω, μου λέει: Εκείνο που σπρώχνουν αυτή τη στιγμή είναι πα και διατηρήσουν ε, ε, πασόκ και Δημοκρατικές δυνάμει να το σπρώξουν εκεί να κάνει κυβέρνηση. Μα το δήλωσε Ω, αυτό που μου είπε. Ε, το δήλωσε ο Σταθάκης και τις εκλογές είναι η, τότε που το είχε πει και η Bank of America ότι οι εκλογές θα έχουμε 22 Μαρτίου είπε και θα, εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία θα συγκυβερνήσουμε με Πασόκ, Ποτάμι και κάτι άλλο. Το υπο το δήλωσε δηλαδή και μεγαλός Πάντω Πάντως μεγάλε, τώρα που θα έχεις παραγωγή ενέργειας παπαπα πα, πα, στα 12.30 λοιπόν σώθηκε. Σου έλεγα λοιπόν στήνουμε και ένα σόου με τον uh, παπα τον πρώην Πρωθυπουργό, όχι πρωθυπουργό, Υπουργό, τον οποίο τον στέλνουμε στο ειδικό δικαστήριο, θα το έχουμε στη γωνία. Αυτό θα το έχουμε στη γωνία. Δεν μα τραβάει οι τρομοκράτες. Δεν μα τραβάνε τα μηχανάκια με ερπίστριες. Δεν μα τραβάνε... Δεν μα τραβάει ο Δεν μα τραβάει το δεν μα τραβάει το άλλο. Τσουπ θα σου πετάμε και ειδικό δικαστήριο. Παρακαλώ. Ορίστε. Στονικά, Ναι, είναι ειδικό κώδικα. Είναι για ναι Δεν τον στέλνουν. Δεν τον στέλνουν για τη λίστα, αλλά καρδιά. Λίως τον στέλνουν. ναι τώρα σήκρισες ποιον είχε παππούκι πατέρα τόσο Έλα τώρα, εντάξει. Έλα τώρα, να ασχοληθούμε με... Δεν τα άχαμε πει για τον Παπα Κωνσταντίνο τώρα ο θείο του δεν ήταν εκείνος ο μεθίστακας που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και, και ο πατέρας αυτού δεν ήταν αυτός που με εντολή με, όχι με εντολή με υπογραφή από τους Γερμανού πήρε τους λιγνίτες, έκανε τα πρώτα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και μετά τα πούλησε στο ελληνικό κράτος. Πάλι τα ίδια θα λέμε δεν βαρέθηκες να λέμε τα ίδια παρακαλώ μίσαμε, μίσαμε, μίσαμε thriller, thriller, thriller, θρήλερ, θρήλερ. Δεν είμαι ρε η Αγκάθα Κρίστη, είμαι η Αγκάθα Κίστη. Επα, για. Σου λέω τώρα να πούμε. Αυτή πάνε σε ειδικό δικαστήριο ρε παιδί μου. Πάνε σε ειδικό δικαστήριο, καταλάβες δεν είναι σαν εσένα το χάπατο να πούμε. Για σου ρε χάπατο από τη Λευκάδα, Λοιπόν... Δεν ήταν χάπα το χάπατο που ξέρω εγώ μπορεί να κάνεις κάτι και να πας σε σκήσει ο εισαγγελέα και ο πρόεδρας <μισχύλια> Ήταν σε ειδικά δικαστήρια να πούμε, με με ειδικά κρουασάν στα διαλύματα καταλαβαίνεις <σχύλια> Αμάν Τούρκοι πράκτορες της Σμιτ πολεμούσαν με τους τζιχαντιστές του κουμπάνι και στη Μουσούλη Έλα μην μου λες τέτοια <σχύλια> Βρήκαν τα κουφάρια τους και βρήκαν τα στοιχεία ότι εργαζόταν για το Τούρκιο κρά... <σχύλια> κράτος Βεγάλε, να σου πω κάτι. Εδώ μιλάμε. Δεν χρειάζεται ούτε πράκτορε ούτε Έχει αυτό που αποκαλεί ελληνικό λαό. Αυτοί εργάζονται από άκροι σ' της τη Ελλάδα είναι εκατομμύρια. Είναι πολλά εκατομμύρια. Και πολεμάνε. Θα έλεγα. Ελά, ρε Χρήστο, τι κάνει, Ρε Χρήστο, να πούμε. Είσαι καλά, ρε. Τι κάνει και η ψέλη, ρε. χθε. Να σε καλά, Κι εγώ σε ευχαριστώ Χρήστο μου. Καλή σου μέρα, να σε καλά. Οπότε λοιπόν μεγάλη, χιη! Ωχ, καινούρια. Αυτά είναι γκαζάκια. Κάνει το καλάζικο. Κάνουν τα γκαζάκια. Βάρεσαν την οικία του ταξίερχου και βοηθού του αστυνομικού του Διευθυντή Ελλάδος του Φώτη Τσόλκα στο Αγρίνιο. Οπο, πό, <ουποποπο> πό, πό! Ξαμολύθηκαν οι τρομοκράτε οι αερομεταφερόμενοι. Πέφτουν με αλεξίπτωτα από εδώ, πέφτουν με αλεξίπτωτα από εκεί. Απα, πα, πα, κυρία μου και κύριε μου. Λοιπόν, μεγάλε, αυτό που αποκαλούμε γλουτιαία μας περιοχή, πως να το πω αλλιώ, η κολάρα μας <σχυ> τα θέλει. Το 49% πρόσεξε, μεγάλε. Το 49% έκανε δημοσκόπηση η εταιρεία Ιντερβιου. Το 50% δηλαδή. Θέλει πρόεδρο δημοκρατίας στο Δήμα. Τώρα να σου πω κάτι. Μπούει, εντάξει, άντε σου λέω εγώ ότι είναι στημένο αυτό. Και, και, και το φουσκώσανε. Μα είναι δυνατόν. Πόσο σαπίλα υπάρχει δηλαδή. Τι έχει κάνει αυτός ο τύπο. Για... Θα μου πεις τι έκανε παππούλια, τι έκανε σαρτζετάκι, τι έκα... Εντάξει, καμία αντίρρηση. Σηκώνω τα ψηλά μεγάλε Γι' αυτό σου λέω βάλτε τη βάνα μπάρμπα πρόεδρο να τελειώνουμε Να έχουμε και μια εκπροσώπηση τέλος πάντων Οχ, oh, τι πάθαμε Δεν θα συμμετάσχει ο ΣΥΡΙΖΑ Στην Επιτροπή της Βουλής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος Α και τι έγινε Πλειοψηφία έχουν Αναθεωρούν Κόβουν Ράβουν Μοιράζουν στα μέτρα του Τι έγινε ρε ΣΥΡΙΖΑ Άντε τώρα γίνουμε κουραστική αν ε, δεν τα θέλατε αυτά όλοι εσείς οι αριστεροί θα τα είχατε διαλύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν μιλάμε για βία μην σας περάσει από το μυαλό οικολόγοι μου διότι είσαστε και κοντά της βίας παρακαλώ ναι ναι, ναι. ποτέ σωστά να... Να... Να... να βάλουν σωστά είναι, είναι μια καλή ε... να... έτσι σωστά μια χαρά μυαλό έχουμε αφού θέλει το 50% το δήμα ουστά. είναι. είναι. να δούμε. Να δούμε. Λοιπόν, η φίλοι μου εδώ, η κυρία μου λέει το εξής Γιατί δεν βάζουν τρεις πρόεδρους δημοκρατίας σα βάλουν ένα από κάθε κόμμα Είναι μια καλή πρόταση μεγάλη Γιατί α, Όσο που λέμε τώρα να πούμε αυτά που πάνε να υπογράφουν αυτοί Μπορεί να αντιδρούσε ο ένας Ή οι δύο Καλύπωρες Μάλλον και τρεις πρόεδρους και 5.000 βουλευτέ. Μεγάλε Ορίστε. Να ντυθώ και νύφη και να με βάλετε και στο προεδρικό μέγαρο και βάλετε με παντού. Να σου πω κάτι. Έχουμε χάσει την. Για ποια λογική μιλάμε. Οι λέξει έχουν χάσει το νόημά του, την έννοια του τα πάντα. Μιλάνε για αθνική ανεξαρτησία. Πρόσεξε. Για ποια εθνική ανεξαρτησία μιλάνε για να παραμείνει η Τρόικα ακόμη δύο μήνες στην Ελλάδα δεν θα το αποφασίσουν οι Έλληνες αλλά τα υπόλοιπα 27 κοινοβούλια των κρατών μελών της ενομένης ΕΕ. Σου Ευρώπης δηλαδή μεγάλε για το μαρτύριο το δικό σου αυτή τη στιγμή γιατί απευθύνουμε σε αυτούς που μαρτυρούν αυτά τα πέντε χρόνια όχι σε αυτούς που περνάνε καλά και γλυκλοκοπάνε λοιπόν για το μαρτύριο το δικό σου Αποφασίζουν 27 κοινοβούλια ξένων Προς εσένα Προς τα ήθη σου Τα έθιμά σου Την αξιοπρέπειά σου Την εθνική σου υπερηφάνεια Αποφασίζουν κάποιοι άλλοι Τι έξαρ... Για ποια ανεξαρτησία μας μιλάς δηλαδή Για ποια ανεξαρτησία κόπτεσαι αυτή τη στιγμή Οπαδέ, παδέ Σάπιο κρέας αυτής της κατάστασης Για ποια ανεξαρτησία κόπτεσαι Μήπως μπορείς έτσι να μας την και εμά. Να, να, να πάρουμε μυρουδιά κι εμεί. Κυρία μου και κυριέ μου, τι να σου πω τώρα. Ορίστε. Θα ε, είσαι κατεψυγμένο. <laughs> Εσύ. <laughs> Σαν εκείνα τα, τα, τα τεράστια που δίνα στρατό, τα μπούτια από την Αργεντινή. Ναι. <laughs> yeah. Πάνω σε άνευ Μάλιστα. Μάλιστα. Όλα, όλα να τα τηρούμε. Όλα. Μαγάλε, όλα, όλα, όλα. Όλα μέσα. Όλα μέσα. Έλα. Έλα, γεια. Λοιπόν. Έλα, σου χωνέο. Εσύ, τα έμαθε τα νέα. Ξέρει ποιο γάζωσε την πρεσβεία του Ισραήλ. Ναι, η Πολα Ρούπα ναι σου λέω να πούμε Η σύντροφος του Μαζιώτη Ναι ρε παιδί μου α, πα, πα, Βγήκε πολλά τη νύχτα Αφού τάισε το παιδί Του είπε του παιδιού να πούμε κάτσε λίγο Να ταχτώ να πούμε Να γαζώσω ότι βγαίνοντα από το σπίτι Επειδή την παρακολουθάει η μοσάντη και έτσι Τους κάνει ένα κόλπο τσακ Και εξαφανίζεται Λοιπόν και πήγε από Πήρε το μηχανάκι Πήρε το παπάκι με τις ερπίστριες Πήρε και μια φιλινάδα τη από το Σαλόν de Colarage, το λένε, και πήγανε και γαζώσανε την πρεσβεία. Αυτά σου λένε, μεγάλε. Αυτή τη δημοσιογραφία έχεις. Αυτή την πολιτική έχεις. Αυτά έχεις. Τα, τα έχεις γενικός όλα. Και περιμένουμε τις εξελίξεις, γιατί εξελίξεις θα έχουμε. Εξελίξεις θα έχουμε και... Θα του αφορούν όλου. Έτσι φαίνονται τα πράγματα. Γιατί και εντάξει. Ε, Πάρεστε τα παραδείγματα. Ε, δεν επιβίωσαν όλοι οι προδότε τη κατοχή. Δεν γίνονταν δε, δε, δε, όλοι οι παπαδόγκονε. Ε, τους λένε ορίστε. Φίλος τηλεακροατής μου λέει άκου να σου πω κάτι το πρόβλημά μου αυτή τη στιγμή εμένα είναι ότι έχω μηδέν έσοδα 0 έσοδα και μέχρι τέλος του χρόνου με καλούν να πληρώσω γύρω στις 4.500 ευρώ φόρους, ιστορίες με τα κα... Ε, για να ζήσω δε e και τέτοια Το πιο θα βγει είναι θέμα δικό του για να συνεχίσουν όχι ότι σταμάτησαν το χοντρογονόμι του, αλλά να συνεχίσουν το πανηγύρι το οποίο γίνεται Μπορείστε παρακαλώ Μουσική Παλιά άνθρωπο. θα Α, Μάλιστα, καλά Μουσική Α, θα έχει φοροαπαλλαγή από πού Εντάξει, έγινε. Το πιασα. Για να είμαι ειλικρινή, δεν το πιασα. Κάτι μου είπε εδώ τηλεγραφητή. Μα φυσικά μου λέει: Αφού θα έχει μηδέν εισόδημα, θα έχει φοροαπαλλαγή. Άρα από το 0-0-0, δεν κατάλαβα. Αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί ποιο καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ο έρμος νεοδημοκράτη, ο βαφτισμένο νεοδημοκράτη, τι κάνει και τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Ή αυτός που αποκαλείται πασοκτή και δημοκράτης σκέτος ας, ας μην μιλήσουμε για τους αριστερούς Άστο Άστο, Άστο ναι. να πάει κατά, κατά Όχι κατά διαόλου κατά, Γιατί ο διάολος είπαμε είναι με τα κακά παιδιά Άστο να πάει στην ευχή του Θεού Και της Παναγίας τους Ωραία τι έγινε ρε, η Παναγία χθε. Τι έγινε ναι. Αμάνε Παναγία να πούμε είναι και εσύ να πούμε Πήρε ο προπονητής εκεί, ο γνωστός με το σύστημα Βοήθα Παναγία μου Πάλι έχασε τον Τι έγινε ρε παιδί μου, αυτή η Παναγία με τους άλλους κρύσουν από τον Μπάοκ είναι Ω, τι σύστημα Τέλο Τέλος πάντων, αυτό σου λέω μεγάλη, κατάλαβες Αυτό ναι, δεν τον φωνάζουνε πώς τον λέω για εξύβριση θείων και τέτοια μέσα Αυτός είναι άνθρωπος της κοινωνίας τώρα Αυτόν τον βλέπουν εκατοντάδες χιλιάδες νέοι οι οποίοι γαλοχούνται στον αθλητισμό, στον ποδόσφαιρο κλπ. Και τσαμπουνάει αυτά που τσαμπουνάει. κατάλαβες γι' αυτό είπε και κάποιο. Ο οποίο την κομπάνησε, μα συχνάθηκε και την κομπάνησε ότι χρειά... για να γίνει άνθρωπος πρέπει να κουραστείς πάρα πολύ. Δεν γίνεσαι άνθρωπος ανάλογα με τα κιλά που κουβαλά. Γίνεσαι ανάλογα με το μυαλό που έχει. Και για να παιδευτεί το μυαλό, χρειάζεται πολύ κούραση μεγάλη όσοι που δεν μπορείς να φανταστείς Πάρε λοιπόν ένα ωραίο τραγουδάκι Να σας αφαιρώσω ένα ωραίο τραγουδάκι σε όλους Και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε Θα πρέπει να πεθάνω Ξέρεις ότι σ' αγαπώ πολύ Δεν μπορώ αλλιώτικα να κάνω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 Παπά, μεγάλη συμφορά κι άλλο δεν απόμενε σε μένα oh, oh, oh, oh, oh. Είσαι εσύ η μόνη μου χαρά Που θα Το ρομάτζο λοιπόν Το κλίνης. Κυρίες μου και κύριοι Τελειώσαμε Για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Για την υπομονή σας Για την ακρόαση Για τις ωραίες παρατηρήσεις σας Και ευχόμεθα να είσαστε πάρα πολύ καλά πάντοτε Για και χαρά σας No te atrevas a 101,5 FM Stereo.